Ρωτήσω κάτι Πότε είναι ακριβώς ο ίδιος Στον κόσμο της ποιότητα Πριν ή μετά που μελοποιήσε Τον υπέροχο κύριο Θαναγιωτόπουλο του Μέγκα Θα με εκεί Στη σελήνη Τη χάσει Θα με έχει Κι αν ο χρόνος Γεράσει Ναι Φθηνό καρφί για τον πρώην υπουργό του Πασόκ. Βέβε, βέβε. έσκος. Το χοιμητά άνθρωπο. έσκος, Ντροπή μου. Ντροπή. Από μια πιο συστηματική ενασχόληση του Παναγιοτόπουλου με το γράψιμο, δεν θα κερδίσει μόνο αυτός, αλλά όλοι μας. Πάντως, παρόλα αυτά, η μελοποίηση των ποημάτων του Παναγιοτόπουλου του Μέγκα ήταν μια συγκινητική συλλογή. Yeah. Δεν έχει να κάνει, δεν μείνει και στα πρόσωπα. Ο Καβαδία, α πούμε, τι ξέραμε όταν τα το Ναι. Α, το τουλάχιστον ο το Παναγιώτοπλο είναι και τόσα χρόνια στην τηλεόραση όπω ήταν ο Σταύρο Θεωδωράκη. Τόσα δε χρόνια δε στην τηλεόραση, μόνο αλήθειε μα έχει πει. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, φίλε. Κι εγώ σ' αγαπάω, κοίτα. Κάτι, μπροστά ε, σου λιώνω σαν. Φιόνι, σ' αγαπάω, κοίτα. Μη μαροσθενεί, σαν. Σ' αγαπάω, κοίτα. Έλα. Εγώ είμαι λίγο ανώμαλο, όμω έτσι. Εγώ πολύ, εκεί τα χαλάμε. Α, α, είσαι άρρωστη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αγαπά πάρα πολύ. Σε παίρνει τηλέφωνο, έχω τρομερό άγχος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει λόγω το ότι σου μιλάω. Αυτό δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο. Και αυτό, αυτό, γι' αυτό σε πήρα. Και συνεχίστε έτσι, παιδιά, να τα λέτε. Αλλά το θέμα είναι και να τα κάνουμε κιόλας παιδές Και όχι πολύ αριστερά γιατί κάτι παθαίνουμε Εμείς οι αριστεροί Για. Ναι είναι το overdose αριστεράς που δεν το αντέχεις ξέρω Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι θα πάει φίλε ε, Αριστερά πώς. αριστερά και όσο αντέξετε α, α, Ριζοσπαστισμό, φίλε Σε παρακαλώ πολύ Σε παρακαλώ πολύ έτσι πάει Έχεις δίκιο Να δω έχετε κάκαλα εδώ θα φανεί Παιδί μου, αυτά το πράγμα, τον κακολεγεί, το κακολεγεί, τον τζίπρα, διότι άμα δεν κάνει λιτότητα, πώς θα καταλάβουμε ότι αφανίσταρα αργότερα, πολύ αργότερα. Παιδί μου, οι άνθρωποι πάνω από την αρχή βίος, δεν τα άπανε. Τι θέσει, ξαφνικά τώρα, έτσι, τι θέλει τώρα. Δηλαδή να σου κόψει τον ένφια, θα σου κόψω στο ένα το άλλο, να το, του κατευθείαν φορολογία. Αυτό το αστείο αυτό το αστείο που λέει και φορέτι είναι αστείο να κατεβάζει τη φορολογία, να μειώσει τη φορολογία, δηλαδή αυτά τα αστεία που λέγανε προκλογικά και με αυτά που βγήκανε, αλλά τέλο πάντων, αν τα κάνει όλα αυτά, πώ θα καταλάβει ο άνθρωπο να, να ζωιστεί να πιεστεί να γίνει αριστερό. Εσύ αυτά. Εμεί, επίση ο λέξη τι κάνει, παιδί μου, δεν θέλει να μα διαβρώσει, δεν θέλει να μα διαβρώσει και μα αφαιρεί το χρήμα το ε. κεφάλαιο από την τσέπη, σαν γνήσε ο Το αφαιρεί για να μην διαφροθούμε Πιάνεις χρήμα, χάνεσαι, γίνεσαι καπιταλιστής Το αφαιρεί από την τσέπη Και σου λέει να πληρώνεις με πιστωτικές κάρτες μόνο Ακριβώ! αν τι έχεις Ωραία π*** Πρώτη φορά αριστερά, τι κακά είναι αυτό. Το είχα προβλέψει εγώ όλο αυτό πριν που δεν του ψήφισα, δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Ήξερε αυτό. Το λέμε ότι το χρήμα χαλάει τον άνθρωπο. Στο αφαιρεί ο Τσίπρα. Και όχι στο αφαιρεί με μέτρα που θα πληρώνει, που κι αυτό το κάνει. Που θα πληρώνει ένφυε στο ένα το άλλο μια ζωή. Και το 16, και το 17, και το 18. Στο αφαιρεί διαπαντός και στι αγορέ παντού να μην καταλαβαίνει τι ξοδεύει. Εκεί πιστοτική να γουστάρουν. Ούτω η τόσο. Παλό έργο να φωνεί ερεσενέρο,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 Θα βάλω πιπέρι καγιέν που είναι και καλό αντιξιδιωτικό Έλα Γιάνν Καλησπέρα, μισό λεπτό. Εξοδείνω τον συνάδελφό μου είναι για την υπόθεση με το ρολόι και το αεροδρόμιο. Μισό λεπτό. Γεια σα. Για χαρά. Γεια. Δεν ξέρω αν <σφυσίλω> έχει <σφυσίλω> σε νούμερο σειράνια. Λίγο ε, στα ψηλά μου, πέφτει, βοηθήστε <σφυσίλω> με. Λοιπόν, ήμουνα στο Μαλπέντζα, στο Μιλάνο την Κυριακή και ταξίδευα προ Αθήνα. Και στο αεροδρόμιο, στον έλεγχο, περνάω το. Πώ το λένε, αυτό που κάνουν τα ραντάρια να ελέγξει. Το πιου πιου, ναι, αυτό, τον έλεγχο μετάλλου. Είχα βάλει τα πράγματα στο κουτί, το κουτάκι ή το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 Και ε, και λέγω και τα ξέρω, το κουτί, το γνωστό. Ναι, αλλά δεν το βάζει στο κουτί που σου δίνουνε. να το τα πράγματα, Το βάλα πάνω στο η μπάρα. Το ρουλεμά. Και βγαίνοντα, πέρασε στου κιλίνδρου. Κατάλαβα ότι έσπασε μέσα ο δείκτη. Κάτι τελεφωνό πρόβλημα Ούτε το στον εχθρό στο έχει πράγμα. Το, το ρολόι ήταν που χτύψε. Να σου πω τι μουσική ακού εσύ. Εγώ ναι. πάντα, ξένα. Ακού και metal. Η φωνή, ε. Όχι, όχι για τη φωνή, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αγαπητέ. Γιατί ε. οι μεταλλάδε συνήθω χτυπάνε στο μηχάνημα. Α, Ναι, μήπω ήταν αυτό και δεν έφυγε το ρολόι τσάπα βγάλες και το χάλασες. Ναι, ο, με γύρισε πίσω αυτό. Μου λέει το ρολόι. Με γύρισε ναι. πίσω στον χρόνο τι, α πούμε. Ξαφνικά σου λέει γύρει να πίσω, και εσύ θυμήθηκε στο black album το Metallica, όταν αρχίσαν να το σπάνε λίγο. <χει> δηλαδή θυμόσασταν τα παλιά. Ναι, εντάξει, ήταν ωραία, αλλά εκεί στο, στο black album και μετά άρχισε το low, το reload και άρχισαν να, να, να το σπάνε, να γίνονται demec. Αυτά θυμήθηκε. Πόσο πίσω σε γύρισε ο φίλο. Είσαι θεούλη. Να κάνει προσευχέ για μένα, σε εμένα που με θεούλη. Ναι, Ρε φίλε, τι απειδάνε αυτοί. Αυτοί δεν λέγανε για τη δημιουργική ασάφεια. Ναι, ναι, δεν το είχε γράψει ο Βαρουφάκη το κείμενο. Ε, το. Mm. Και τώρα, δηλαδή εκεί που τη εισφέραμε και ήταν ασαφεί και πήγαμε να του κοροϊδέψουμε, εμεί οι έτσι. Δεν είναι θέμα μπεσαλίδε, είναι θέμα στρατηγική και μέρο του συμβιβασμού. Συμμιβασμου... Μέρο τη διαπραγμάτευση. Άκουγα πιπέρι στη γλώσσα, πώ πήγε η λέξη του συμβιβασμού. Συμβιβασμού, δε τι τε, αυτό καλέ. Τέτο γλώσσα λανθάνουσα που λέμε. Τι αλήθεια λέει. Και σιαγόνα, πιστεύεις ας μου στο Google;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 Εδώ και 15 χρόνια εκεί στα αμφιδέατρα που ήμουν να μπούμε Κάναμε συνέλευση για τα, για τα λειτουργικά πράγματα του ΤΕΗ Και βγαίναν να μπούμε οι και μας λέγαν για ταξικές πάλις και εμπειραλίες Που δεν τα καταλαβαίναμε κιόλα. Κατάλαβε. Τουλάχιστον πηγαίναμε και... εκεί. εκεί βγάζαμε κανονται στα αμφιθέατρα, Αλλιώ δεν είχε νόημα. Καλά είχτα γι' αυτό. Οτι αλλά... το... ήθελα το... να ακούσω εγώ το... την το... πασπουδαστική. Χιέσαι εμά. Αλλά τώρα που μπήκαν σε κάτι που και σε κάτι ούτε α πούμε και τα Του βλέπει ούτε στο δρόμο μια φορά να πούμε. Με Τίποτα αφήσεις, αφήσεις. Παιδί, παιδί, μου τζάμπα και η άλλη όψη τη αριστερά, α πούμε. Η άλλη Με όψη η... τη αριστερά. Ότι η μία, ποια είναι για να πούμε ότι είναι και η άλλη, κάποια. Ποια είναι η μία όψη τη αριστερά. Για πε το μου, η κυβερνόσα. Τουλάχιστον προσπαθεί. Αυτό, αυτό, φίλε. Και είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Να είσαι καλά, δηλαδή, φίλε. Ασχολή. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή, καλή ελπίδα. Παλεύουμε, τι να κάνουμε. Παλεύουμε. Παλεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Η ζήση σα είναι σε αναμονή. Παρακαλούμε, μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα συμβιβασμένου. Ναι. Ποια σχολή παιδί μου. Εγώ. <laughs> Τσαντρική Αλφα-Αλφα τώρα, εντάξει. Ναι, κατευθείαν. Ε, τώρα τι του, σαμαρά, αυτά τα ντεμέκτα τσαντρική, τα σχέτα, τα καλαματιανά, όχι. Όχι, καλαματιανά. Βαρβατήλα, να μυρίζει ο άντρα. Η καλαμάτα, μήπω έχει εκεί κάποιο. Παλιά, παλιά, παλιά, το έχουμε διορθώσει. Κάποια ιδιαιτερότητα. Έχει ιδιαιτερότητα, το έχουμε διορθώσει. Το έχουμε ρίξει στην καλλιέργεια δεντριλίων και έχει γίνει ιατρικό το πράγμα. Τα σήκα παλιά, τα παλιά. Τι αναβάθμιση είναι αυτή, παιδιά. Ε, τάξει τώρα. Υποσύμο ο Λεβέντη προερχόμενο και από το κουκου Βέβαια, ο Σήμος δεν είναι έχει ιστορία το παιδί. Αυτό που όλοι πια προέρχονται από το κουκουέ, από πού να το πιάσεις? Από το Σίμο, από την όλη την από τον Παύλο, τον Τζίμα, έλεος. Δεν από τον Πάγκαλο, από πού? Από τον Τζίπρα,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 Πριν δείξουν αυτή. Τέλο πάντων. Τα κόρξα αυτά τα αισθημένα τα, τα, τα ακροδεξιά. Τη σανική σχολή, δηλαδή. Έτσι. Αυτά τα τσαντρικά. Ο πορτοσάντε έχει μαλλιά και γλώσσα του. τα λέει. Λιγότερο δημόσιο, λιγότερο δημόσιο, λιγότερο δημόσιο. Ναι! Εκτισμό με την πίτσα! Για να τα ακούει κι ο ίδιος τα λέει. Ευτυχία. Σοφία. Σου λούμα λάι τώρα βγάλει τα ντερά σου και ψέ του στα. Άντε, να δούμε. Ποιο θα πάει πρόεδρος, η πρόεδρο, η μάλλον τη ζωή σα Ο Νίκο έλεγα μια μνηση έρευνα αυτού του πορτο που είπε σήμερα. Αυτή τη δουλειά θα κάνει και ο Νίκο το τρέχει στα δικαστήρια να μα Ναι, Έμω, τον ξεφυρά, φοβάμαι τη χώριε και του πάρετε μόλι κλείσει το σκάει. Τον είπε, τον είχο ότι βοήθησε λέει να βγει ο α βγει τσίρα. Μπρα... Ατί να πει ο άλλο Τίμια και Μπεσαλίδικα ότι ο τράκα βοήθησε ένα βιβλίο τσίρα. Άμπρά! Αυτά τα αντιτσιπρικά που έλεγε τον Κένο. Θέλω να πω κάτι σχετικά με, την, και με αυτή την πρώτη φορά αριστερά. Για πε. Παρά είναι δεξιά, έτσι την βλέπω. Από, άμα τη δει από την αντίθετη ροή, είναι τη δεξιά, δεν είναι αριστερά. Ε, ξαφνικά που είσαι κι εσύ, φίλε. Άμα στρατευτεί, <σχε> θα τη δει αριστερά κι Εγώ θα κάνω στροφή αριστεροδεξιά. Ναι, ενώ αυτοί θα κάνουν τι, δεξιά-αριστερά. Αυτοί για να μην κάνουν κολοτούμπα έχουν ε, ρίξει να μην, να μην έχουν πολιτικό κόστο. Αυτό του ενδιαφέρει. Γι' αυτό και δεν παίρνουν αποφάσει. Γιατί μόλι θα πάρει την πρώτη απόφαση τη δύσκολη, όπω λέει το τραγούδι, εδώ σε θέλω τώρα. Την άλλη φορά σου για κάτι Λουκά, θυμίσκες στον Παπαροκάδων Εκεί το τράστιχο, έτσι Ανέτο Κράταγε την πίστη ψηλά Στα μεγάλα ιδανικά Ματρίδα Δεν Έμίζει και στο ζωτί τη χρομιλάρε. Το παιδάκι αυτό δεν ήταν που έλεγε. Ναι, ναι. Εκοπείζε, κοπηνιά μου. Και δεν σε μάθε τη συντρόφηση βανδί το σου ξέρε. Είμαι σφακανικό φίλε. Όταν ακόμα νομίζαμε ότι είναι απλά ο πριν καταλάβουμε πόσο είναι αυτά που λέει. Και εδώ δεκαεστήσει άλλη θα γίνει. Ε, μετά καταλάβαμε. Φυτυχώ φύγει χρυσή αυγή στα πράγματα και ανοίξα κάποια τουλάπια. Δεν εκτιμούσα τη βανή τότε για το καλλιτεχνικό του ξέρω να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Γιατί κυνηγούσα κάθε περιοδικό του κοστόπουλου που βγαινε κάθε μήνα, μπάσκετ και εδώ καμιά φωτογράφηση που έκανε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE να δεις φωτογραφίες. <ΧΟ>